Το Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. τον πάρα πολύ συμπαθής. Το Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. Είχε στον ίδιο, να λέω λοιπόν κατάληξη ότι αυτά είναι οι θεότητες. Πού δεν το δέχομαι. Θεός. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα. Έχω έξω από τα ρούχα μου. Ε, εγώ περιμένω μια απάντηση. Αλλά δεν θέλετε, θέλετε να μ' απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι προφυπουργοί, που είναι πλέον σε κρεκμένοι από από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα όνομα του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν για χαρ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 ξένη κατοχή. είναι Ξένη κατοχή. Το είναι; Καλησπέρα φίλε του Κλαדיה Radio. Σας καλωσορίζουμε ένα ακόμα απόγευμα στην εκπομπή Πάκ Γερμανικά. Στο μικρόφωνο της φλατείας, ο του <μιλίδι> <μιλίδι> <μιλίδι> What the boys in the back room said, that Συντονίζεστε στο <πλήρει> πλατεία ρέδιο του μα ρίιο τα μη σας στο chat του αμούς <πλήρει> Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Λοναίους μετά από πολλές μεγάλες μάχης. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή Όλη, όχι Γιατί μια περιοχή αντισταγεται μηχηφόρας Μια μικρή περιοχή περιπτριγυρισμένη από τέσσερα Ρωμαϊκά στρατόπεδα Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε την γνωρινία μας Με τον πολεμιστή Αστέριξ Ούτε ε, το τραγούδι Sugarman από ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες είναι τραγουδιστής, ο οποίος στη το δεκαετία του 1970 έβγαλε δύο άλμπουμ. δεν έγιναν καθόλου γνωστά τότε, αλλά κάποια χρόνια μετά έγιναν και κάτι μακριά πάνω, ιδιαίτερα στην Νότια Αφρική για κάποιο λόγο. Ε, ο οποίος μέχρι και σήμερα ενώ έβγαλε μετέπειτα πολλά λεφτά, α πούμε, είναι η ζωή που κάνει καθαρά σπαρτιάτικη, όπως η ανέφερε η... η κόρη του μέσα σε μια Αρκετά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και ενδιαφέρον και το ντοκιμαντέρ. Και ενδιαφέρον το τραγούδι. Ah, Searching for Sugarman. Oh magic ships you carry Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane Sugar Man You're the answer That makes my questions disappear Sugar Man Cause I'm weary Of those double games I hear Come mm on. -hmm. you bring back all those colors to my dreams, silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man. Το πάνω χάμος γίνεται και πάλι έτσι και αυτή τη βδομάδα μας αφήνεις ησυχία. Τις κακός! Για πες! Αλλά χτες παρακολουθούσα και χθες και προχθές την Ολομέλεια και τις επιτροπές της Βουλής. Όπου συμφώνησαν μεταξύ τους οι Έλληνες βουλευτές, οι βουλευτές του Ελληνικού που μας κάνουν περήφανος κάθε φορά, συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει Βουλία. Οπότε έχουν αποφασίσει τις τελευταίες μέρες η σέντιξη πολιτικής διαμαρτυρίας απέναντι στον Πρόεδρο της Βουλής να την Μάλιστα, και στο, στην ημερίδα αυτή που έγινε κατά του ναζισμού και για τις γερμανικές αποζημιώσεις... Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι φτάσαν στο σημείο, μόνο και μόνο για πολιτικά αντίπεινα στη ζωή Κωνσταντινούπολη, να μην πάνε στο, στην επέτειο, α πούμε, στην ημερίδα για τα θύματα του ναζισμού και τις γερμανικές αποζημιώσεις, όπου βρίσκονταν μέσα άνθρωποι της Εθνικής Αδίστασης, αγωνιστές του αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων, mm. όλοι αυτοί βρεθήκαν ξαφνικά ενώπιον 5-10 βουλευτών, της πρώην αριστερής πρατφόρμας σήμερα λαϊκής ενότητας και μερικών του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και αυτό που ψήφισαν όχι, δεν είναι οι δουλευτές φίλοι και του Σύπρα, ας πούμε. Ε, επίσης και στην Επιτροπή για το Λογιστικό Αναδομουχέους ε, δεν υπήρχε κανείς, υπήρχαν πάλι οι ίδιοι βουλευτές μάλλον, λέω εγώ, οι βουλευτές στα κόμματα και οι βουλευτές mm. της Νοκοτυνοβουλού δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα θύματα του Ούτε για τη διαγραφή του χρέους <ΣΦΟ> του οποίους σκλαβώνει τον λαό. Τι ειδικά σύνδρομα, τι πείσματα είναι αυτά, είναι δυνατό. Το θέμα είναι ότι το, το κάθε κόμμα μπορεί ας πούμε, να μην θέλει την πρώτη της Βυλής, να μην τη συμπαθεί, να θέλει να κάνει μια ένδειξη πολιτική διαμαρτυρίας. Τώρα από εκεί μέχρι να στήσεις τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης ή να στήσεις την Επιτροπή Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων και να μην παρευρεθείς, στα 15χρονο παιδί, κρατούσες <ΣΦΟ> Ήταν η υπόθεση της τη mm -hmm. όπου έπρεπε να παρευρεθεί ο κύριος Τουρνάρας. Τουρνάρα, ε, πώ δεν κάνει την τιμή γενικά, ούτε αυτός να mm -hmm. και όχι αυτό να παρεφνερά και βρείτε το πρόσφυγμα από τα υπόλοιπα κόμματα και δεν πατάει στην βουλιά. Mm -hmm. Αυτό τη λέει, δεν αναγνωρίζει την λειτουργία τη <σομίως> Πουλιά, λοιπόν, δεν αναγνωρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Κοσταντοπούλι δεν έχει ζητήσει συνάντηση με τον mm -hmm. Τουρνάρα αυτή τη μέρα. Ναι, έχει ζητήσει το να παρευρεθεί ο Τουρνάρα, mm -hmm. ο Τουρνάρας δεν έκανε και χάρη γενικά έτσι λειτουργεί εδώ η Τι πετυχημένο έγινε, ενώ τα κόμματα λοιπόν δεν αναγνωρίζουν και ήταν σοβαρή πόδες, είναι να ήταν το δεν πατήσαν ακόμα τα Η Ανέλα ας πούμε δεν πατήσαν. Σε αγγλικά κυβουν επιτροπή, επιτροποί, σκάνε μια επιστολή από τον Μπάνο καμένο όπου ζητάει από την κλειστή βουλή, γιατί η Ανέλοι λένε ότι η βουλή είναι κλειστή όπως λέει και το ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι και όλοι οι άλλοι, δε. Ζητάει από την κλειστή βουλή να του χορηγήσεις έγραφα. Ναι από τη λένε να αναγνωρίζει τη λειτουργία από χορηγήσει μια έγραφα. Έγινε χί εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αποδείξανε οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι πέρα πάνω από τα κομματικά του παιχνίδια, μάλλον κάτω από τα κομματικά τους παιχνίδια, βάζουν το εθνικό συμφέρον, βάζουν το χρέος της Ελλάδας που σκλαβώνει τη χώρα και τις γερμανικές αποζημιώσεις, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά ζητήματα της χώρας. Και τη μήμη εθνικών ηρών και αγωνιστών. Ε, και, όπως, και μάλιστα έκανε αναφορά πάνω σε αυτές τις πρώτες βουλίες, ο Γλέζος ο οποίος δεν μπόρεσε να πάει επειδή ήταν στην απέραντονη στάξη, στο χωριό βέβαια. του, στο μέρος όπου γεννήθηκε τέλος πάντων, έστειλε επιστολή που χαιρέτησε τη διαδικασία αυτή και απλά δήλωσε ότι δεν μπορεί να έρθει για αυτούς τους λόγους. [Σ' αντίθεση με όλους τους άλλους πουλερτές που δεν έχουν ούτε το ένα δέκατο, το ένα εκατοστό της ιστορίας του Γλέζους, οι οποίοι δεν πατήσαν και δεν θεώρησαν σωστό να στείλουν καν μια επιστολή χαιρετισμού] Μάλιστα. Κατά τα άλλα δεν είναι μνημονιακή, είναι αντιμνημονιακή ακόμα. Το είπε το ψήφισμα στη χθεσινή του συνέντευξη. Διάβασα κάτι πολύ πετυχημένο στο facebook από αυτέ τις εικόνες που κυκλοφορούν. Ε, και όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τώρα στα πάνελα από τη μία βουλευτές υποψήφιους μάλλον της Λαϊκής Ενότητας και από την άλλη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όσοι να είναι αυτοί και όπιθαν αυτοί πλέον και να αναρωτιούνται οι ΣΥΡΙΖΕΙ ας πούμε πού θα βρούνε τα λεφτά ή της Λαϊκής Ενότητας Πέστε, για να αλήθεια, Πες τη σου, Και Ein lieber Freund für heute, Morgen wieder endlos Ja Λοιπόν στην εξατία που έχουμε ξεκινήσει εδώ στην Πάξη Γερμάνικα από όσους του Αλέξη Τσίπρα γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη εκπομπή εμείς δεν καταλάβαμε mm -hmm. ε, Ο άνθρωπος ναι έλεγε, απλά εμείς τον μπερδέψαμε Έχουμε βρει ένα βίντεο το οποίο ο Αλέξη Τσίπρας εξηγεί πως ακριβώς γίνεται η κολοτούμπα από το αντιμνημόνιο στο μνημόνιο Ένα-ένα τα στάδια της διαπραγμάτευσης, της δίθα διαπραγμάτευσης, το οποίο οδηγούν στη ποταγή ακούγοντας τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα το διαπιστώσετε ότι κάπου τα έχετε ξανακούσει, κάπου έχετε ξαναδέει και μάλιστα πρόσφατα τέτοιες διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, ας το ακούσουμε. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί μιλώντας για μέτρα με, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοχανισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η δρόκια. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κοιμινολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς. Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους. Θα μα πετάξουν έξω από την Ευρώπη. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Και πού καταλήγει και πάντα αυτό το κλειοπαιγμένο ΣΥΡΙΑ τη δραματοποίησης, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρηση της αυτογελιοποίησης και τη παράδοση που αμέσως όμως μετά βαπτίζεται στάση ευθύνης, θυσία για να σωθεί η χώρα, με τον ίδιο πάντα δραματικό και εντυπωσιακό τρόπο, αποδευόμενη κι άλλα μέτρα σε μια κοινωνία βονατισμένη, σε μια χώρα και οικονομία αλληλατιμένη, σε έναν λαό εξευτελισμένο. Εξευτελισμένο από, από τα διαρκή πειράματα της νεοπλελεύθερης αναλκησίας, τι πλάτες του αλλά και από τη συνεχή κοροϊδία. <laughs> από το ψέμα, τις πλαστές υποσχέσεις που κάθε λίγο του προσφέρουν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή και τώρα θέλουν για άλλη φορά να παριστάνουν τους διασώστες. Σε χωρί δεν ξέρω. Τα μάτια σου αυτά που είναι τόσο γνωστά. Το όχι του 40 ακολούθησε μία τετράχνονη κατοχή, αλλά έμεινε στην ιστορία αυτό το όχι. Εγώ Ο... επίσης είναι περήφανος και για την επιλογή και ήσυχος στη συνείδησή μου να μην οδηγήσω στο τέλος τον ελληνικό λαό σε μία ανίποτε οικονομική καταστροφή. Ξέρω, τα μάτια σου αφού είναι τόσο γνωστά. Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω. Η μου δεν απατά. Η απόφαση τη εξόδου θα ήταν μια ανίποτη καταστροφή. Σε έχω Πιστεύετε ότι το όχι το κάνατε, ναι? Το όχι σε μια κακή συμφωνία. Το έκανα, ναι, σε μια συμφωνία που έχει προβλήματα, αλλά δίνει προοπτική. Έχω δει <Ρι> κάπου σε ξέρω Τα μάτια σου αυτά που είναι τόσο <Ρι> γνωστά Και που καταλήγει σχεδόν πάντα Αυτό το κλειοπλεγμένο χείριο της δραματοποίησης της κατατρομογράφησης του ελληνικού λαού, με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης και της παράδοσης, που αμέσως όμως μετά βαφτίζεται στάση ευθύνης. Φυσία για να ζωθεί η χώρα. Με τον ίδιο πάντα δραματικό και δημοσιακό τρόπο, αποδεχόμενοι κι άλλα σκυρά μέτρα, σε μια κοινωνία γονατισμένη, ]MM. Σε μια χώρα και η οικονομία λέει λατειμένη Σε ένα λαό εξεπτελισμένο Σε χώρη κάπου κάπου σε ξέρω Κι μήνει που δεν πάνε Σε χώρη κάπου κάπου σε ξέρω Τα μάτια σωτά μου είναι τόσο γνωστά Σε χώρη κάπου κάπου σε ξέρω Κι μήνει που δεν σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω τα μάτια σου αυτά που είναι τόσο γνωστά Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω η μίλη μου δεν μ' απατά. Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω τα μάτια σου αυτά που είναι τόσο γνωστά σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω παπατα σε θυリカ που ένα πήμα αρκετά κατάλληλο σε αυτή την περίοδο και σε κάποιες προηγούμενες Το περιμένοντα του βαρβάρους από καβάθου Τι περιμένουμε στην αγορά στην Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα Γιατί μέσα στη Σύγκλιτο μια τέτοια απραξία Τι κάθε οι και δεν ομοθετούν Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα Τι όμως θα κάνουν οι οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί και κάθεται στη σκόλεο στην πιο μεγάλη πύλη, στον θρόνο επάνω επίσημος φορώντας την κορώνα, γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα, γιατί και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό της. Μάλιστα ετοιμαστείτε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο είπατε και οι πρέτορες ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κινδυμένες τόγες Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά για λιστερά μαράγια; Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίνια μασίμια και μαλάματα έκθετα σκαλισμένα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί και άξιοι Ρίτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται εφράδειες και δημογωρίες. Γιατί να αρχίσει μόνο μιας αυτή η ανησυχία και η Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατείες κι όλοι στα σπίτια τους, πολύ οι Γιατί ενύχτωσε κι οι βάρβαροι δεν ήλθαν και μερικοί έφθασαν από τα σύνορα και είπαν πως «Βάρβαροι πια δεν υπάρχουν». Και τώρα, τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Είμαι του Καβάφη, ε, ίσως για μένα το ωραιότερο μπορώ να πω που έχω διαβάσει με το καβάφη και ταιριάζει πάρα πολύ με τη νέα πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, πάρα πολύ και ταιριάζει πάρα πολύ και με την πολιτική του προηγούμενα. Τι θα γίνουμε χωρίς έ, ε, τι θα γίνουμε χωρίς Ευρώ, τι θα γίνουμε χωρίς Τρόητα. Είναι λογικό να είναι αυτό το πούμε επίκαιρο, γιατί αυτή η ελληνική ιστορία, από την απελευθέρωση και μετά, κάπως έτσι ήταν, τι θα γίνουμε ελληνίς χωρίς τους βαρβάρους. Und ich warte, und ich warte auf etwas. Στο μεταξύ να χαιρετήσουμε το φίλο μα τον Κωνσταντίνο που μας στέλνει καλησπέρα στο τσάρ του σταθμού και τους υπόλοιπους ακροατές της Γερμανικά. και γενικά τους φίλου. Λοιπόν, ανέβασε ένα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα ο Νίκος Ομολιόπουλος με τίτλο Τσίπρας, ένας Παπανδρέου αμαράς και Παπαδίμος Μαζέ. Mm -hmm. ε, το άρθρο αυτό βασίζεται στη ρίση του Αλέξι Τσίπρα. Δεν ήμασταν ποτέ σαν τους άλλους και δεν θα γίνουμε ποτέ σαν τους άλλους. Κάτι εξελιγμένο. Κάτι εξελιγμένο. Ε, όμως όπως βγάζει ο Μονιώκους εντός του άρθρου του, αυτή τη ρίση δεν έχουν πει και άλλοι στον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένο ο Γιώργος στο Πανδρέο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κατά την ψήφιση επιβολή, όπως λέεις ο Στανόμου Μονιώκου στο δεύτερο λέει. Αυτή η συμφωνία είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να πετύχει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε τώρα την προσπάθεια γιατί αυτό θα σημαίνει ότι χάνουμε κάθε ευκαιρία να μπορέσουμε να επαναρθώσουμε τις αδικίες. Να θυσιάσουμε πολλά για να μην χάσουμε τα πάντα από το ενδεχόμενο της χορτοκοπίας. Δίνουμε μάχη σε τρία μέτωπα. Μάχη να κυριαρχήσει η πολιτική έναντι των αγορών. Μάχη απέναντι στη συντηρητική Ευρώπη. Κι αυτό κάτι μας το λέει. Μας τα βάνε κι άλλοι αλέξιοι. Ε, επίσης άλλος, ε, πιο δεξιά, αρκετά πιο δεξιά, πολύ πιο δεξιά. Αντώνιος Σαμαράς στη δική του ομιλία είχε υποστηρίξει Η ψήφιση του μνημονίου είναι η μοναδική λύση λόγω των δραματικών συνθήκων που έχουν πλέον διαμορφωθεί για τη χώρα». Δεν άλλαξε στάση ή άποψη. Δεν άλλαξαν στάση ή άποψη για το μνημόνιο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί τη λανθασμένη συνταγή. Αυτό που άλλαξε και αναγκαζόμαστε να, να ψηφίσουμε είναι οι συνθήκες. Η παραμονή μας στο ευρώ αμφισβητείται ευθέως. Αυτές οι δραματικές συνθήκες καθιστούν την ψήφιση του μνημονίου άλμα στο κενό. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να τάσσεται κατά των μνημονιακών συνταγών λιτότητες. Chance, me, lei, lei, lei, lei, lei. Και τρίτος, έτερος με τα ίδια επιχειρήματα με τον Αλέξη Τσίπρα, Λουκάς Παπαδήμος. Είναι πράγματι ιστορική σημασίας για το μέλλον της χώρας η σημερινής συνειδρίασης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν εάν θα περάσουν στην ανάπτυξη και το τη θέση μας στο ευρώ. Εάν αν αντίθετα από μοιραία πλάνη, λυποψυχία ή λάθος απόφασης, θα οδηγήσουμε τη χώρα σε μια καταστροφική χρεοκοπία και εξόφηση από το ευρώ. Έχω την πεποίθηση ότι οι βουλευτές θα πράξουν το εθνικό τους καθήκον. Έχουμε μπροστά μας ένα οικονομικό πρόγραμμα που διασφαλίζεις ένα πρόγραμμα σκληρό που συνεπάγεται οδυνηρές θυσίες. Είναι όμως ένα πρόγραμμα που θα μας βάλει σε στερεό έδαφος. Άκουσα με προσοχή την κριτική που ασκείται από πολλές πλευρές. Ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις δεν άκουσα. Δυστυχώς, η μόνη εναλλακτική λύση στη σημερινή συμφωνία είναι μια καταστροφική χρεοκοπία. Το κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται το πρόγραμμα αυτό είναι περιορισμένο σε σύγκριση με την οικονομική και την κοινωνική καταστροφή που θα ακολουθούσε αν δεν το υιοθετούσε. Όπως βλέπετε κανένας από τους προηγούμενους πάλι ομνημονιακούς, γιατί υπάρχουν και οι νέοι ομνημονιακοί, ε, δεν έλεγε ότι αγαπάει το μνημόνιο. Ε, όλοι οι περασμένοι λέγανε «Εντάξει με ξέρετε σε κάποιες φαϊνές μορφές, φωτεινές μορφές όπως ο Άλλος ο mm. και ο Πάγκαλος που θερούσαν ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο έπρεπε να το φεύγουμε», οι ηγεσίες πάντως των κομμάτων πάντα λέγανε ότι αναγκαζόμαστε να «ψηφίσουμε» μνημόνιο υπό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας η οποία ήταν χειρότερη, όπως ήδη λέγανε, από την ψήφιση του μνημονίου. Μάλιστα συμφώνουν στον Αλέξι Τσίτρα και πανδρέου. Και σαμαρά και παπαδέμος ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι μια ολική καταστροφή. Καλά τα Πολύ καλά. Δυστυχώς όσο και να και όσα για να υποστηρίζουν οι νομιμονικοί υποστηρικτές τους των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, βλέπουμε πως τα επιχειρήματα των αρχηγών τους και τα επιχειρήματα των κομμάτων τους όπως είναι σήμερα δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα επιχειρήματα του πασόλου της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι και ο γνωστός Γεώργιος Παπανδρέου Γαβ, όταν έφερνε τη χώρα στο μνημόνιο, έλεγε πως παράλληλα κάνει αγώνα ενάντια των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης. avec tes grands mots d'adieu. Moi, oh, les horreur de tous ces discours, mon vieux, l'homme me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. Pas, ah, gentiment, sans gémir sur tes malheurs. À bientôt calmer ta douleur je ris de tous les sentiments dont mon cœur est lancé Alors, <trollos> lève-toi, baton. Ah le Tu <trollos> <trollos> <trollos> <trollos> <trollos> Τώρα ένα νέο από το Διεθνές Αγωνιστικό Γίγνεσθε από τους απατήσας στο Μεξικό αυτή τη φορά, 16 Αυγούστου, πριν από κάποιες μέρες δηλαδή, είχαν την εθνική και διεθνή έκδοση διακήρυξή τους, όπου έγραφαν τα εξής ενδιαφέροντα. Προς το εθνικό γηγενές συνέδριο, προς το κάτω και σε όλο τον κόσμο. Για άλλη μία φορά γίνεται σαφές ότι η αλήθεια και η δικαιοσύνη ποτέ μα ποτέ δεν θα έρθει από πάνω. Από πάνω το μόνο πράγμα που μπορούμε να περιμένουμε είναι υποκρισία, εξαπάτηση, ατιμωρησία και κινησμό. Ο εγκληματίας που βρίσκεται στους πάνω λαμβάνει πάντα άφηση αμαρτιών και ανταμιβή. Γιατί αυτός που τον κρίνει είναι ίδιος με εκείνον που τον πληρώνει. Είναι οι ίδιοι εγκληματίες και δικαστές. Είναι δηλητηριώδα κεφάλια της ίδιας Λερνέας Ήδρας. Ο ζαπατίστας βλέπουμε και ακούμε όχι μόνο τη δική μας οργή, το θυμό μας, το μίσος μας προς αυτούς που ανήκουν στους πάνω, που θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες και κυρίαρχους της ζωής και της μοίρας, των εδαφών και του υπεδάφους, καθώς και προς εκείνους που ξεκουλούν τα πάντα, μέσα από τα κινήματά τους και τους οργανισμούς τους, προδίδοντας την ιστορία τους και τις αρχές τους. Ως Ζαπατίστας βλέπουμε επίσης και ακούμε τον πόνο των άλλων, την οργή των άλλων, το μίσος των άλλων. Βλέπουμε και ακούμε τον πόνο και την οργή που συνοδεύουν τα αιτήματα των οικογενειών των χιλιάδων δολοφονημένων και εξαφανισμένων πολιτών και μεταναστών. l'amour, Βλέπουμε και ακούμε την οργή και τον πόνο που εκφράζεται για τις γυναίκες που ξαφανίστηκαν, δολοφονήθηκαν για το αδίκημα να είναι γυναίκες. Την οργή και τον πόνο για όλους εκείνους που δέχονται επίθεση επειδή η εξουσία δεν μπορεί να ανεχθεί τίποτα έξω από τα στενά όρια της σκέψης της για την παιδική ηλικία που έχει καταστραφεί πριν καν να έχει την ευκαιρία να γίνει μια μακροοικονομική στατιστική. Βλέπουμε και ακούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δέχονται μόνο ψέματα και κοροϊδία από εκείνους που διακηρύσουν ότι υπερασπίζονται την δικαιοσύνη και που στην πραγματικότητα διαχειρίζονται μόνο την αντιμορισία και ενθαρρύνουν το έγκλημα. Βλέπουμε και ακούμε Παντού τις ίδιες υποσχέσεις για αλήθεια και δικαιοσύνη και τα ίδια ψέματα. Δεν χρειάζεται να μπουν καν στον κόπο να αλλάξουν τις λέξεις. Όλοι αυτοί που ανήκουν στους πάνω έχουν ήδη ένα ίδιο κείμενο που διαβάζουν και μάλιστα άσχημα. Είναι καιρός που όταν εκείνοι που είναι στους κάτω ρωτούν γιατί δέχονται επιθέσεις, η απάντηση από τους πάνω είναι γιατί είστε αυτοί που είστε. Moi je m'ennuie, c'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse. en moi, sa trace ne laisse rien. Εμείς ως Ζαπατίστας, γυναίκες και άνδρες δεν εμπιστευόμασταν τους πάνω. Ούτε πριν, ούτε τώρα, ούτε θα μπορέσουμε ποτέ ανεξάρτητα από το χρώμα της σημαίας τους, ανεξάρτητα από το ήχος του λόγου τους, ανεξάρτητα από τη φυλή τους. Αν κάποιος είναι πάνω, είναι επειδή καταπιέζει τα άτομα που είναι κάτω. Όσοι είναι πάνω δεν έχουν καμία αξιόπιστη λέξη, καμία τιμή, καμία ντροπή, καμία αξιοπρέπεια. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη δεν θα έρθει ποτέ, μα ποτέ από το πάνω. Θα πρέπει να τα κατασκευάσουμε από κάτω. Και οι εγκληματίες θα πληρώσουν μέχρις ότου οι λογαριασμοί να είναι ισορροπημένοι. Επειδή αυτό που δεν γνωρίζουν οι πάνω, είναι ότι κάθε έγκλημα που παραμένει στην ατιμορυσία, δυναμώνει το μίσος και την οργή. Και κάθε αδικία που διαπράτεται, ανοίγει μόνο το δρόμο αυτό, στο μίσος και στην οργή για να γίνουν οργανωμένοι. Και για την ισορροπία του πόνου μας θα ζηγήσουμε αυτά που μας οφείλουν. Τότε στην πραγματικότητα θα έχουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Όχι ως ελεημοσύνη από αυτούς που είναι πάνω, αλλά ως κατάκτηση από τους κάτω. Και η ζωή αξιοπρεπής, δίκαιη, ειρηνική θα είναι για όλους. Αυτό που κρατάω και εγώ από την ε, διεθνή, πώς είπες? Διακήρυξη, διεθνή, συνέκτη, διεθνή διακήρυξη. Την διεθνή, την διεθνή διακήρυξη των ζαπατίστας, το οποίο ταιριάζει και με το σημερινό θέμα της εκπομπής και τα θέματα των τελευταίων μας εκπομπών είναι το ότι οι πάνω λένε πάντα τα ίδια χωρίς καν να μπουν στον κόπο να αλλάξουν τις λέξεις. Αυτή η παρένθεση από τη διακέριξη των αγαπημένων μας Ινδιάνων Φαγεινών, οι οποίοι κατάφεραν και ανέτρεψαν τις πάνω και κυβερνάνε από τα κάτω. Symphonie d'un jeu Qui chante toujours Dans mon cœur lourd Symphonie Un soir de printemps C'est toi que j'entends <Σιζή> Υπήρξε όμως μια ιστορική περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός λαός έφτασε αρκετά κοντά στο να ζήσει το δικό του όνειρο από τα κάτω. Ε, προστάρης, πρωτοστάτης στον αγώνα εκείνον, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε. Ας ακούσουμε την πόλη. του. Από μέρους του Γενικού Στρατηγείου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας πιάξω για και ποτάμια. Ούτε θα σας τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σας πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μα αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μα τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μα, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματο και να επιβάλει μια νέα σκλαδιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλα μα κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μα ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των γονοσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν η ήταν του λαού μας, αλλά ήταν των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαδώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία, παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλάκια και τα μπακαλιαράκια. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουδρούμια και τις ασφάλειες. Μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα.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 αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθερία, τη λαοκρατία, δηλαδή να λύσει ο λαός με τον ψήφο του για το θέμα του βασιλιά και της κυβέρνησης. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρεάστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν τον λαό, γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο γνώ. Μα είμαι βέβαιο ότι δεν θα χρειαστεί γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας σας καλό να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας! 16.1945 έδωσε τέλος στη ζωή το πρωτοκαπιτάνιος του Ελλάς, Άρης Βολουχιώτης, όντας ο Ήλιος και η ομάδα του στο φαράκι του Φάγκου στη Μεσούντα Άρτας, από το κυβερνητικό 118 Τάγμα Εθνοφυλακής. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Αυγούστου του 1905, γεννήθηκε ο Θανάσης Κλάρας, αυτός ο οποίος έμεινε στην ιστορία γνωστός με το pseudónimo Άρης Βελουχιώτη. Ημέρα... Βελούχια σημαίνει πηγή και ήταν το χωριό από το οποίο ξεκίνησε το βουνό μάλλον, από το οποίο ξεκίνησε το ανταρτικό του ο πρωτοκαπετάνιος του ελάς. Ο Άρης, όπως όλοι καταλαβαίνετε, πρέκυψε από το θεό του πολέμου. Ο Άρης δεν ήταν αυτό που λέμε καλό παιδάκι στο σχολείο. Ναι, από ό,τι είχα διαβάσει στα 14 το απογλύθηκε από το σχολείο που φυτρούσε, για λόγους διαγωγής και μετέπειτα πήγε σε ένα άλλο, δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν νομίζω κάποιο τεχνικό σχολείο της εποχής. Μάλλον ήταν ναι, mm. τα κολόπεδα που λένε σύγχρονη, σύγχρονοι, οι οποίοι αυτά τα κολόπεδα δεν πάνε εκεί κάνουν μάθημα και εκεί από το σχολείο <laughs> και όπως μας έλεγε στο διάλειο μας καταλήψεες εποχής <laughs> και όπως μας έλεγε ο Νυχτερινός ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο αυτή τη στιγμή ε, αν ήταν κανένας Αρσένης εκεί πέρα θα τον είχε κανονίσει τότε, δεν θα βγει ούτε σε βουνά ούτε σε Μεταξύ των πολλών ψευδονίμων που απέκτησε ο Βελτιώτης, πριν την κατοχή, κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας, είχε το ψευδόνιμο Μιζέρια, ένα ψευδόνιμο το οποίο στην πορεία του το κολλήσαν σαν ρετσινιά. Ε, το πρώτο ψευδόνιμο, σήμερα το διάβασα, από το άρθρο του Νίκου Τσακανίκα, στον ημεροδρόμο. Το πρώτο ψευδόνυμο το οποίο είχε ο Βελουχιώτης, του οποίου το, οποίο το είχαν κολλήσει ως που όταν γεννήθηκε, ήταν ο Παζαριώτης. Ε, διότι ε, το διαβάζουμε, το, το διάλογο α πούμε, τα μάθατε, κλάρα να γέννησε και τι έκανε, αγόρι, αγόρι. Ε, τα θαυμαστικά δεν είναι δικά μας, λέει ο Τσακαλίκας, είναι επιφωνήματα του κόσμου, έδιναν και μικρό πράγμα για μια μικρή πολιτεία, όπως η Λαμία. Αν το Παζάρι ήταν το με ήταν και αυτό το γεγονός ημέρας, που ήξε ο τόπος. Παζαριώτης, γη και ο γιος του Κλάρα. Παζαριώτης. Και μιας και λέμε για κολοτούμπες και το ανακαιτάνω, προδοσίες και το ανακαιτάνω, καλό είναι να διαβάσει κανείς το λόγο του Άρη στη Λαμία. Περιπροδοτών και γενικά τους λόγους του Άρη Περιπροδοτών και την μοίρα που τους επιφυλάσσει Συνήθως ο λαός ο οποίος δεν ξεχνάει Είναι Ρίτσος στο ιστερόγραφο της δόξας, Άρης Βελουχιώτης. Πριν κάμποσο καιρό, πάνω στη Ιάκουρα, στο Αετοχώρι, το Δαδί, ρώτησα ένα παιδί ως 8 χρονό. «Τον ξέρεις τον Άρη» «Ναι», μου λέει, «Τον ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου» «Όχι, μα τον ξέρω». «Πώς είναι» «Τρεις βολές πιο από τον πατέρα μου και έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόκκινο άλογο» και πίσω τον ακολουθάει πάντοτε σε ένας στρανό αητός με μια σημαία. Μιαν άλλη φορά, στα Τρίκαλα, ρώτησε ένα ετόπουλο που για τις γραμμές του οχθρού, μεταφέροντας μαντάτας τους αντάρτες, μέσα στο πούφωμα ενός χαλαμιού. «Γιωργή, τον ξέρεις τον Άρη» «Τον εξέρω» «Τον είδες ποτέ σου. «Τον είδα με τα μάτια μου» «Πώς είναι» «Έχει μακριά γένια, και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούπο του. Και άμα μιλάει, και ασχιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιας πολύ ζέστα. Κι όταν ακούνε το όνομά του οι Γερμανοί, κρύβουνται σε αλλαγή μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένας αητός με μια σημαία. Ένα άστρο αληθινό, πολύ ζέστα, αυτός είναι ο άριστος των παιδιών και των μεγάλων. Και εγώ που δυο φορές όλο και όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά και εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη. Τα τελευταία λόγια του Γανας Κλάρα, Άρη Βερουκιώτη... Λέγεται πως είναι τα εξής, έζησα 42 χρόνια και καλά και άσχη. Σκεφτείτε τώρα, τι θα κάνετε εσείς, ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το θέμα. Ε, φίλοι του Πλατεία Radio είναι πολύ ενδιαφέρον, τον ντοκιμαντέρ του Μπίλημα, ε, που έχει να κάνει με τον Άρη Βαλουσιώτη και Όλη την ιστορία τέλος πάντων που διαδραματίστηκε εκείνη την εποχή είναι αρκετά καλό και κατατοπιστικό. Και του βρίσκατε σε και στο YouTube, ενώ ήταν ναι, το ναι, παλιό αρχείο της έτσι. Αλήθεια, άμα υπήρχε η Αβριανή τότε, τι να είναι αυτή που Δεν θέλω καν να φανταστεί. Έχω Πάνω, πολύ... κάναμε πολύ ωραία φιέρομα, δεν θέλω να βάζω τι σκοτεινές σκέψεις στο μυαλό μου. I look I've been in love before, it's true Been learning to adore just you Some old romance taught me how to kiss smile like that, to sigh like this. I've been in love before, you'll see. Oh darling, what a boy. you hate me, makes you love me too. I've been in love before, haven't you? I've been in love before, it's true. To adore, just you. Some old woman taught me how to kiss, to smile like that, to sigh like this. I've been in love before. What a bore I'd be My part that makes you hate me Makes you love me too I've been in love before <laughs> Haven't you?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 πάνω στις σκέψεις μας πώς μπορεί η Αβριανή να παρουσίαζε τον Άρι Βελοχώτη, βρήκαμε κάποια ωραία φωτοσέλιδα της εποχής και μετέφυγε το χόν. Mm -hmm. Ένα από τα ωραία τότε προποκατόρικα δεξιά δημοσιεύματα ήταν η συνέντευξη του αδερφού του Άρι Βελοχώτη. Καλά κάνανε και το σκοτώσαν τέτοιους που ήταν τέτοιους το θάνατος που άξιζε. Μιλάμε <laughs> για μια εποχή όπου ο ελεύθερος τύπος και ελεύθερη δημοσιογραφίας με τα μεγάλα συγκροτήματα τα οποία έχουμε ακόμα κυριαρχούσαν στην, στην κατοχή σας. Κάτι ελεύθερα βήματα, κάτι καθημερινές, κάτι ωραίες κατοικικές φυλάδες, μετά χουντοφυλάδες και μετά φυλάδες και μεταπολίτες. Ο κορίτσι έφτασε πολύ μετά και δίδαξε πώς μπορείς να γίνεις ακόμα πιο... να ξεπεράσεις σε φασισμό ακόμα και τις κατοικικές φυλάδες. Το πρόβλημα είναι, αν, το πρόβλημα είναι, αν μου επιτρέπετε, ότι κάποιος που διαβάζει, α πούμε, μια αβριανή ή μια κόδρα κτλ. Μπορεί να πει τι κολοφιλάτε. Είστε αντικειμενικοί, α πούμε. Είναι πολύ χαίρομαι <laughs> για μένα. Δεν είναι τόσο επικίνδυνη αυτή η εφημερίδα όσο είναι οι άλλες που οι σοβαρές εφημερίδες. Παρουσιάζουν τα θέματα τάχα σοβαρά, με σοβαρά ονόματα ί, που πίσω από τους Νομοδότης και καθηγητάς της στιγμή. Αυτή είναι η χειρότερη από όλους. Και εδώ μιλάω με ανθρώπους και το, το ξέρω δηλαδή το ο καθηγητής που το έχει γράψει ο καθηγητής και μου βγαίνει μια φυλάδα ας πούμε. Δηλαδή, η οποία αυτές είναι, είναι, αυτές είναι που ε, η φυλάδα που Η δεν με καθόλου. Εντάξει ρόλο δηλαδή, η Εσπρέσο. Η, είναι, ξέρω, η, ε, η είναι εκτελεί πολιτικά συμβόλαια. Τουλάχιστον όπως το ξέρουμε. Μπορεί. Ε, δεν μπορεί να εκτελεί <laughs> και εκείνη ας, πούμε, αλλά τυποδός, δηλαδή, άλλα συμβόλαια. α δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή εντάξει. Είναι αυτή που είναι ρε παιδί μου, είναι τραστιερή δημοσιογραφία, ξέρω. Βέβαια οι κίτρινες φυλάδες... Αν δεν διαβάζει ο άλλος, ξέρω εγώ, τα νέα σου το βήμα, το VIX... Ωραία! άλλη στο, κουλτούρα. Καθημερινή, α πούμε, δεν διαβάζει μια σοβαρή εφημερίδα. Βέβαια οι κίτρινες αυτές φυλάδες έχουν αναγνώριση από πριν τόπος οι το σοβαρές φυλάδες. Δηλαδή, αφού δεν θυμόμαστε με τέτοιες αυριανές, που να φανατίσουν τον κόσμο. Το να δημιουργήσουν κίνημα φανατισμού, Δηλαδή θυμάστε τότε ότι ό,τι έβγαζε οι Αυγανοί για ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων ήταν θέσφατο. Το οποίο οι Αυγανοί Και αυτό είναι που συμβαίνει στη Γερμανία με την πίλη, ας πούμε σήμερα, είναι οι Αυγανοί της Γερμανίας. Φανατίζουν τον κόσμο. Δηλαδή έχουν και αυτές την επικίνδυνοτητά τους, όπως υπάρχουν και άλλες που είναι ήπουλα. Αυτής η κατευθύνση είναι τα μέσα και τα έχουν όλα κανένα κέντρο τους. Δεν αφήνουν κανέναν αλόβητο. Στοχεύουνε και τους ανώτερους πνευματικά και τους μεσαίους πνευματικά και τους κατώτερους ας πούμε δηλαδή και τον απλό ξέρω εγώ άνθρωπο του λαού, τον αμότρωπο Οπότε τους πιάνουν όλους, τα καράδες δηλαδή είναι κάθε μία παίζουν τα δικό της στο ρόλο Αλλά όλες παίζουν τον ίδιο ρόλο Λοιπόν, σήμερα ή χθες κυκλοφορεί η Contra News, να πάτε όλοι τον αγοράσετε Κυκλοφορεί Contra News με πρωτοσέλευδο ότι οι αποστάτες της ομάδας Λαφαζάνε συμμαχία με τη δεξιά. Ε, μην ξεχάσει κανείς ότι μάρει μόνο με ένα ευρώ στο περίπτωρο. <laughs> Απλώς μας προετοιμάζει για να ξέρουμε με ποιά τα συνεργασία τσίκρας περίπτωσης ανθρώπιν. Mm -hmm. Να δει στο μυαλό μας ούτως ώστε να έχουν πέσουμε από τα σύνδεκα. Mm -hmm. Τότε τα συμβεί. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να τα πούμε πάλι την ερχόμενη πέντλη. Ε, προσπαθήσαμε την Κυριακή όπως είχαμε να ανακοινώσει να γίνει η αστίανομίας. Ε, δεν αποτύχαμε για κανέναν άλλο λόγο, για καθαρά τεχνικούς λόγους. Πάντως από την Κυριακή θα γίνει η αστίανομίας 100% σίγουρα με το χέρι μας στη φωτιά. Ελπίζουμε. <laughs> και από μένα λοιπόν, Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. μην βγείτε, μην αποσυντονιστείτε από το πλατείο Ρένδιο ακολουθεί το καψινί σε επιμέλεια του Δικτύου Λευθερών Φαντάραν Σπάρτακο και στο μικρόφωνο της πλατείας με τον Νίκο Αργυρή. Η, η πιβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρκίζει να υποχωρεί μιλώντας για μέτρα με, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν εμπνιδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η Τρόικα. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς. Τι θα γίνει με πόλει τα λεφτά του. Θα μα πετάξουν έξω από την Ευρώπη. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξει. Θα καταστραφούμε. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το κυριοπεχμένο σύρια τη δραματοποίηση, τη κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού. Με το γνωστό τέλο τη άτακτη υποχώρηση, τη αυτογελιοποίηση και τη παράδοση. Που αμέσω όμω μετά βαφτίζεται στάση ευθύνη, φυσία για να ζωθεί η χώρα, με τον ίδιο πάντα δραματικό και τυποσιακό τρόπο, από κι άλλα σκυλά μέτρα, σε μια κοινωνία γονατισμένη σε μια χώρα και οικονομία αλληλατιμένη, σε έναν λαό εξεπτελισμένο, εξεπτελισμένο από, τη διαρκή, από τα διαρκή πειράματα της νεοπελεύθερης Αναγκησίας, στις πλάτες του, αλλά και από τη συνεχή κοροϊδία. <σκορές> από το ψέμα, τις πλαστές υποσχέσεις που κάθε λίγο του προσφέρουν. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, και τώρα θέλουν για άλλη μια φορά να παριστάνουν τον σώτα. Σε δεν ξέρω τα μάτια σου αυτά. Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει τον γνωστό Ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα Σε έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω Είμη που δεν θα πατάω κα... Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί Μιλώντας για μέτρα με αλλά ανώδει να δε Σε γράβει κάπου. Σε ξέρω τα μάτια, σοφά που τόσο γνωστά. σε, κάπου, κάπου σε ξέρω. Οι όλοι Μα πόσο τελικά αυτή η δρόικα. Σε για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν και τότε αρκείδει το γνωστό ΣΥΡΙΑΝ της κοιμινολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς, τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους, θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη, δεν θα έχουμε να μοιρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω, τα μάτια σου αυτά,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 με τον ίδιο πάντα δραματικό και τυποστιακό τρόπο αποδευόμενοι κι άλλα σκυλά μέτρα σε μια κοινωνία γοναθισμένη σε μια χώρα και η οικονομία λέει λαμιμένη, σε έναν λαό εξευτελισμένο Σε έχω κάπου σε μου κάπου σε Σωστά, μου είναι τόσο γνωστά. Σε ποδή κάπου, κάπου σε ξέρω. Την μου δεν, δεν μαπατά Σε ποδή κάπου, κάπου σε ξέρω. Τα μάτια σου αυτά είναι τόσο γνωστά. Σε ποδή κάπου, κάπου σε ξέρω. Την μου δεν, δεν μαπατά Σε ξέρω, τα μάτια σου μου ρε τόσο γνωστά Σε χωρί που κάπου σε ξέρω Μου δε μ' απατά Σε χωρί κάπου, κάπου σε ξέρω